Τα προηγούμενα μαθήματά μας, εξηγώντας τους τρεις πρώτους στίχους του έκτου κεφαλαίου των Παριμιών του Σολομόντος, είδαμε και σας τόνισα ιδιαιτέρως ότι ο Χριστιανός δεν πρέπει να εγγυάται δεν πρέπει να μπαίνει εγγυητή, δεν πρέπει να δίνει το λόγο του για εκείνα που δεν μπορεί να περιορίσει και να φτάσει για εκείνα τα οποία δεν μπορεί να εξουσιάσει Όταν είναι να δώσεις το Λόγο σου για κάτι και να εγγυηθείς δώσ'τον το Λόγο σου αλλά αμέσως να σπεύσεις να πραγματοποιήσεις αυτό που υποσχέθηκες. Μην εγγυάσαι λέγει η Αγία Γραφή υπέρ δύναμήν σου και αν εγγυήσει ως αποτίσον φρόντιζε μην εγγυήσει η σου. Παραπάνω από αυτό που μπορείς να πληρώσεις, μην εγγυηθεί, Γιατί αν δεν μπορέσει να πληρώσεις, τότε θυμάστε το παράδειγμα που σας είπα με τον Ευλόγιο και με τον ηγούμενο. Τότε η κόλαση μας περιμένει. Στον Θεόν μην εγγυάσαι. Όπως αποφεύγουμε πολλές φορές να εγγυηθούμε σε ανθρώπους που δεν τους ξέρουμε, ο οποίος σε παρακαλάει ο άνθρωπος να πά στην τράπεζα, να εγγυηθεί για αυτόν, να, σου δώσει, να του δώσει η τράπεζα ένα δάνειο, δέκα εκατομμυρίων και 20 εκατομμυρίων και 50 εκατομμυρίων, και επειδή ξέρεις ότι αυτό αν ο άνθρωπος εκείνος φανεί ασυνεπής θα πρέπει μετά εσύ να βάλεις το χέρι βαθιά στην τσέπη για να πληρώσεις αυτά που εγγυήθηκες, έτσι εδώ ο Κύριος μας λέγει και όταν εγγυάσαι για ψυχές ανθρώπων ή ακόμα και για τη δικιά σου την ψυχή, Πρόσεξε οι εγγυήσει που δίνεις να είναι μέσα στα πλαίσια των δυνατοτήτων σου και να κοιτάξεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα να ξεπληρώσεις τα χρέη σου μπροστά στον Θεό. Σας ανέφερα προχθές το παράδειγμα του ευλογίου για τον οποίον ο ηγούμενος εκείνος θυμάστε ο γέροντας εγκυήθηκε μπροστά στον Θεό εγκυήθηκε ότι Θεέ μου δώσ' λεφτά και εγκυόμαι ότι αυτός ο άνθρωπος με τα λεφτά που θα του δώσει θα γίνει καλύτερος αλλά όταν είδε ότι έγινε χειρότερος από ό,τι ήταν με τα λεφτά που το έδωσε ο Θεός. Τότε θυμάστε ότι κινδύνεψε να βρεθεί στην κόλαση και ευτυχώ γι' αυτόν παρενευνήθη η υπεραγία Θεοτόκος η οποία και απέτρεψε την αποκομπή του στην κόλαση και τον εγλίτωσε από τα δεσμά του Άδου. Και ε, σήμερα θα σας μιλήσω για ένα άλλο είδος εγγύηση πριν, προχε... πριν προχωρήσουμε και ολοκληρώσουμε την πρώτη αυτή ενότητα που αναφέρεται στο ζήτημα των εγγύησεων. Και θα σας αναφερθώ σε μια εγγύηση που δυστυχώς απρόσεκτα την κάνουμε σχεδόν όλοι γιατί είμαστε αφελείς και διότι δεν σκεπτόμεθα αυτά τα οποία κάνουμε τα ξεχνούμε στη συνέχεια και όταν τα ξεχάσεις θα στα υπενθυμίσουν οι δαίμονες ο λίγων πρώτου θανάτου σου τότε που πλέον δεν θα μπορείς να κάνεις τίποτα και θα στα υπενθυμίσουν για να σε βασανίζουν εκείνη τη στιγμή. Εκείνη τη δύσκολη ώρα του θανάτου σου θέλουν να σε κάνουν να αγανακτήσεις, να βαρυγωμίσεις, να κολλαστείς για να πάρουν αυτή την ψυχή σου και όχι οι άγγελοι των ουρανών. Και ποια είναι η άλλη εγγύηση που σχεδόν κάνουμε όλοι είναι αδερφοί μου τα λεγόμενα τάματα είναι τα τάματα τα οποία για ψήλου πίδημα προτρέχουμε να κάνουμε ενώπιον του Θεού και συνήθω αυτά τα τάματα επειδή Βρισκόμαστε εκείνη τη στιγμή σε ανάγκη, σε ιδιαίτερη ένταση, πολλές φορές δεν σκεπτόμαι θα τη λέμε, αλλά ό,τι πεις στο τάμα πρέπει στη συνέχεια άμεσα, σημειώστε τη λέξη, να το πραγματοποιήσεις και να το πραγματοποιήσεις όχι μόνο άμεσα αλλά και όπως ακριβώς το σκέφτηκες και το διατύπωσες ενώπιον του Θεού τι είπες θα πας θα πας ούρνοντας. μα δεν μπορώ τι μου το λέει σε μένα. εσύ το είπες, μα είμαι τώρα πλέον γερόντισσα, Ιέρος, πού να πάω εδώ, δεν μπορώ να πάω περπατώντας, θα πάω σούρνοντας, εσύ το είπες, εγώ δεν το είπα, εσύ το έκανες το τάμα, εσύ το διετύπωσες, εσύ ξέρεις πως το διετύπωσες εσύ ξέρεις πως το έκανες και όπως είπα και στα άλλα τα κηρύγματα θα σα το πω και εσάς ούτε ο πνευματικός κανονικά έχει το δικαίωμα να παρέμβει στο τάμα σου και να στο χαλάσει να στο χαλαρώσει να στο αλλάξει Βεβαίως θα τολμήσω να πω εδώ ότι μερικές φορές το έκανα αυτό διότι εκεί στα χωριά που βρέθηκα σαν ιεροκήρικας και περιόδευσα επί 13 ολόκληρα χρόνια εκεί στα χωριά που οι άνθρωποι δυστυχώς αγράμματοι, αστοιχείωτοι, γερόντισες και γέροντες για το τίποτα κάνουν άματα και απρόσεκτα τάματα και στη συνέχεια τα αφήνουν, ξεχνιώνται και όπως σας είπα τους τα θυμίζει ο διάβολος όταν φτάσουν 90 χρονών και 95 χρονών που πλέον δεν μπορούν να σαλέψουν από τη θέση τους και τους πιάνουν τρία και τέσσερα άτομα για να τους μετακινήσουν από εδώ και από εκεί τότε θυμώνται ότι έκαναν το Τάμα να πάνε με τα πόδια σε ένα μοναστήρι, παράδειγμα. Ή να πάνε γονατιστοί, ή να πάνε σούρνοντας, ή να δώσουν και να γράψουν το χτήμα τους στο μοναστήρι το Τάδε και μετά αυτοί το είχαν δώσει πριν στην την κόρη τους. Και η κόρη του δεν συμφωνεί. Εκεί μερικές φορές όντως ζήτησα συγνώμη από τον Θεό και προχώρησα στο να χαλαρώσω το τάμα που είχαν κάνει γιατί δεν μπορούσαν να κάνουν αλλιώς. Δεν έβγαινε η ψυχή τους. ευρέθηκα πάνω από τα κρεβάτια τους. Και μου έλεγαν ότι πηγαίνοντας να βγει η ψυχή βλέπουν την σοφερά όψη των πονηρών δαιμόνων να τους δείχνει το τάμα και να τους λέει ότι θα είναι αναπολόγητοι απέναντι στο Θεό και η ψυχή ξαναέμπαινε μέσα και αναγκάστηκα να τους πω να βάλουν τις οικονομίες τους στις εκκλησίες και στα μοναστήρια που είχαν τάξη αφού πλέον δεν μπορούσαν να πάνε και μετά με τη βοήθεια και τη χάρη του Θεού μπορούσε η ψυχή να φύγει και οι άνθρωποι στη συνέχεια αυτοί οι μεγάλοι, οι υπέργυροι πλέον παρέδιδαν τις ψυχές τους στα χέρια του Θεού. Το τάμα είναι εγγύηση. Σας είχα μπει κάποτε και θα το επαναλάβω Θες να κάνεις τάμα, άφησε τα αυτά, τα τάματα τα οποία δυστυχώς ούτε ο Θεός τα θέλει, ούτε η Παναγία, ούτε οι Άγιοι. Γιατί σε ρωτώ, τι θα ωφεληθεί παράδειγμα ο Άγιος Νικόλαος, εάν εσύ πας μέχρι το σπάτα με τα πόδια ή γονατιστή ή σούρνοτα, τι θα ωφεληθεί ο Άγιος τι θα ωφεληθεί η υπεραγία Θεοτόκος εάν εσύ πας μέχρι το γεροκομιό που τους βλέπω μερικούς και τους πονάει η ψυχή μου που ανεβαίνουν όχι μόνο από τα σύνορα αλλά και παρακάτω από τα σύνορα και διανύουν μια τεράστια απόσταση και δέκα χιλιόμετρων περίπου να ανέβουν Γονατιστοί στα τέσσερα να ανέβουν πάνω στο μοναστήρι όχι αγαπητοί μου αδελφοί, δεν ωφελούν αυτά τα τάματα αν θες να κάνεις τάμα κοίταξε και θυμίσου το τάμα το οποίο έκανε η Αγία Μαρία η Αιγυπτία όταν βρέθηκε εκεί το Πανάγιο Τάφο όταν ευρέθηκε στο ναό τη Αναστάσεως όταν της έκλεισε ο Θεός την πόρτα εξαιτία των αμαρτιών τη και δεν μπορούσε να μπει μέσα θυμάστε τι έκανε τάμα λέει η Υπεραγία Θεοτόκε επίτρεψε μου και μένα να μπω μέσα να προσκυνήσω τον Σταυρό του Ιούσου Σου και σου δίνω το λόγο μου κάνω τάμα τι τάμα να πάω πουσουλώντας, όχι. Να πάει πουσουλώντας στην Αλεξάνδρεια γιατί, για να ξαναγυρίσει τα ίδια, όχι. Όταν θα βγω από το ναό, θα πάω πέραν του Ιορδάνου, στην έρημο. Δεν θα ξανααμαρτήσω, όπως και το έκανε. Βγήκε από το ναό και πιστεί στο λόγο της Συνεπίστο τάμα τη έφυγε πέραν του Ιορδάνου Επίκε μέσα στη σκληρά έρημο Και έμεινε εκεί 49 ολόκληρα χρόνια Αγωνιζόμενοι εναντίον των πονηρών δεμόνων Και εναντίον της σκληράς και απαρηγόρητης έρημου ενάντια σε όλα τα αρνητικά στοιχεία της φύσεως προκειμένου να πατήσει το σαρκικό της φρόνιμα και προκειμένου να νικήσει την εύνοια του Θεού και να τον κάνει τον Θεό να τη λυπηθεί για τις όντως μεγάλες αμαρτίες τις οποίες είχε υποπέσει. Και ο Θεός τη λυπήθηκε και ο Θεός την ελέησε και ο Θεός την αγίασε και είναι σήμερα η μεγάλη Αγία και Ασκήτρια και οσία μητέρα μας, η Αγία Μαρία η Αιγυπτία. Τέτοιο τάμα το θέλει ο Θεός. Να ψάξεις τον εαυτό σου, να βρεις τις απρέπειές σου, να βρεις τα ελαττώματά σου, να βρεις τις κακές σου τις συνήθειες αυτές που σου τονίζει ο πνευματικός σου όταν πηγαίνεις και εξομολογείσαι τον εγωισμό σου τον κατηραμένο την ανυπακοή σου την κατακρισή σου τα κουτσομπολιά σου το τσιγάρο το κρασί δεν ξέρω τι άλλο σε βασανίζει ή ακόμα και να κόψεις από τον εαυτό σου αυτά που δικαιούσε βάλε τεστάμα τεστάμα δεν ξανατρώω κρέας στη ζωή μου. Μάχιστο. Θεστάμω αμπάρτο. Δεν, δεν ξανατρώω κρέας στη ζωή μου. Από αυτή τη στιγμή και μετά, όσα χρόνια μου δώσει ο Κύριος, κρέας δεν βάζω. Όχι να το πεις και να το ξεχάσεις. Όπως το είπα και θα σου το πω και εσά κάποτε πήγαινα με ένα εδώ πνευματικών μου τέκνων πήγαινα στην Παναγία στο Μπρουσό για να πάω να προσκυνήσω και εγώ δεν είχα ξαναπάει τότε ήταν Παρασκευή και θυμάμαι όταν ήρθε με σημεράκι, ε, Παρασκευή, δεν τρώμε λάδι την Παρασκευή καθίσαμε σε μια ακρούλα, εκεί είχε μια βρυσούλα ευγάλαμε κάτι ντομάτες, κάτι αγουράκια το καλοκαίρι να κάτσουμε να φάμε και παραπέρα ήταν ένα κάτι εστιατόρια και είχε σταματήσει κάτι πουλμαν και έρχεται μια κυρία η καημένια από καλή της διάθεση και μόλις είχε πάρει κάτι σουβλάκια και ήρθε και μου λέει παππούλη μου επιτρέπετε να σας κεράσω Λέω σας ευχαριστώ λέω, δεν, σας ευχαριστώ, λέω για την πρόθεσή σας, αλλά εγώ δεν τρώω σήμερα και τα παιδιά λέω που είναι εδώ πέρα δεν τρώμε σήμερα, είναι νηστεία, δεν τρώμε λάδι. Μα λέει τι ημέρα είναι σήμερα, γιατί είναι νηστεία, σήμερα λέω κυρία μου είναι Παρασκευή και τραβήχτηκε λίγο παραπέρα τη θυμάμαι την Καημένη, ο Θεός να τη δώσει φώτιση, τραβήχτηκε παραπέρα και μετά έρχεται και μου λέει παππούλη να σου πω κάτι. Λέω να μου πει ζητάω συγνώμη από το Θεό γιατί πριν από τριάντα χρόνια πριν από τριάντα χρόνια είχα κάνει τάμα στο Θεό ότι Παρασκευή δεν θα φάω ποτέ μουλάδι. πού κατάντησα μου λέει παππούλη τρώω σουφλάκια σήμερα το είχα ξεχάσει Και θυμάμαι τη θλίψη της, θυμάμαι τη στενοχώρια της τότε, η οποία η καημένη έφυγε γεμάτη ντροπή και μακάρι σας είπα ευχόμουν στη συνέχεια ο Θεός να τη φωτίσει, να θυμηθεί το τάμα της έστω και καθυστερημένα και να κοίταγε να προσπαθούσε να το εφαρμόσει έστω και προς τα τέλη της ζωής της. θέλει ο Θεός πάντως δεν θέλει ο Θεός να ξελιγωθείς να πας με τα πόδια ή μπουσουλώντας πέρα στον Άγιο Νικόλαο του Σπάτα και να πας να μην είσαι μισοπεθαμένη έξω από τον Άγιο Νικόλαο και να μην καταλάβεις ούτε λειτουργία ούτε να μπορέσεις να κοινωνήσεις θυμάμαι εκείνη τη γυναίκα που είχε πάει κάποτε μία κυρία που πήγε κάποτε δικιά μου πάλι της είχα πει, μην πας, μου λέει το κουκάνι τάμα. Ε, τότε πήγαινε και πήγε, γύρισε τα πόδια της πρισμένα, πρισμένα, αλλιωμένη, κατακίτρινη, μισοπεθαμένη. Τρεις μέρες, τέσσερις έμεινε στο κρεβάτι. Λέω, τι να σε κάνει, ωφέλησε τίποτα την Παναγία αυτό που έκανες, τι την ωφέλησε. Τι την ωφέλεις, εσύ ωφελήθηκες, πήγες, θυμάσαι. Μου λέει δεν θυμάμαι αν πήγα, μου λέει. Τόσο κούραση είχα, δεν θυμάμαι αν πήγα. Και πώς πήγα, δεν το θυμάμαι. Δεν άκουσα τίποτα, όταν έφτασα εκεί πέρα, αμέσως έπεσα σε λίθαργο, αποκοιμήθηκα, με πήραν στα, στα με βάλανε ξαπλωτή στο, στο, στο αυτοκίνητο του άντρα μου με γυρίσανε πίσω πως με κατεβάσανε πού με πήγανε, πού κοιμήθηκα πως γύρισα στο κρεβάτι μου, δεν ξέρουμε πολύ είμαι Το δεν κατάλαβα τι έλεγα και τι έγινε τώρα λοιπόν και τι έγινε έκανε στάμα τώρα να λοιπόν ένα άλλο τρόπος εγγύηση το έκανες δεν θα το χαλάσεις δεν χαλάει ούτε αλλοιώνεται από κανένα ούτε από το πνευματικό ούτε από το πνευματικό θα το τηρήσει όπως ακριβώς το έχει τάξει δεν θα φας λάδι δεν θα φας λάδι Θυμάμαι μια γερόντισσα, μας το έλεγε ο μου ο πατήρ Επιφάνιος, τη μνήμη στην Αθήνα, την είχε συναντήσει, την είχε γνωρίσει αυτήν όταν ήταν νέα κοπέλα, είχε βάλει ένα τάμα στον εαυτό της, ότι αν τις έκανε κάτι ο Κύριος, δεν θυμάμαι τι ακριβώς, θα έτρωγε ξεροκόμματα, γονατιστεί όλη της τη ζωή ξεροκόμματα γονατιστή δεν το ξέρε ο κόσμος και κάποτε βρέθηκε σε ένα πανηγύρι μεγάλο Πάσχα ήτανε δεν θυμάμαι τι ακριβώς και αυτή συνεπίση καημένη στον τάμα τη, είχε τραβηχτεί παραπέρα είχε βγάλει το σακούλι της είχε γονατίσει όπως ακριβώς το είχε τάξει και έτρωγε ξεροκόμματα και ο κόσμος την πλησίασε λέει κυρία μου λέει εσείς έλα να σας παρακαλούμε στο τραπέζι σήμερα είναι Πάσχα σήμερα είναι μέρα γιορτής είναι λαμπρή επιτρέπετε να προσβάλετε την ημέρα αυτή τη μεγάλη της Ορθοδόξου μας πίστεως να την προσβάλετε κατά αυτόν τον τρόπο να γονατίζετε ημέρα Πάσχα και να τρώτε ξενοκόμματα. Αυτή η καημένη δεν έλεγε τίποτα. Λέει, όχι, εγώ είμαι κολλασμένη, τους έλεγε, πηγαίνετε εσείς, πηγαίνετε, καθίστε στι σε εγώ είμαι κολλασμένη, εγώ δεν μπορώ, λέει, να σας πω, πηγαίνετε, δεν έρχομαι. Ήταν και ο δεσπότης εκεί, σε εκείνο το τραπέζι, και πήγαν κάποιοι και το είπαν. Λέει, δέσποτα, λέει, ήταν σοφός ο δεσπότης όμως, δεσπότα τι κάνει λέει αυτή αυτή είναι αιρετικά είναι πλανεμένη είναι μουργή τι κάνει σήμερα Πάσχα έχει πάει εκεί πέρα γονατιστή και τρώει ξεροκόμματα επίγει ο δεσπότης κυρά μου της λέει τι κάνεις πράγματι ο κόσμος της λέει έχει δίκιο τον σκανταλίζεις τον κόσμο με αυτό που κάνεις τι πράγματα είναι αυτά λέει δέσποτα πες τον κόσμο λέει να φύγει να σου πω εσένα θα σου πω και κάθισε και του είπε. Λέει δέσποτα εγώ τότε και τότε έκανα αυτό και αυτό. Εζήτησα χάρη από τον Θεό μου, την έκανε τη χάρη. Και έβαλα αυτό το τάμα. Εσύ τα χέρια όλος πέρα. Α παιδάκι μου λέει τότε, εγώ δεν μπορώ να παίρνω. Ό,τι έκανε, ό,τι είπε, όπω το είπε, τύρισε. Εσύ της λέει δεν θα μετράς ούτε Χριστούγεννα, ούτε Πάσαια, ούτε Άγιο Βασιλείο, ούτε Περιτομή, ούτε Θεοφάνια, τίποτα. Εσύ θα περάσεις τις ημέρες της ζωής σου όπως ακριβώς τις υποσχέθηκες των Θεών. Με ένα ξεροκόμματο και γονατιστή. Αφού έτσι το έταξες έτσι και θα το εφαρμόσεις μέχρι να πεθάνεις και πράγματι καημένη έτσι το εφήρμοσε μέχρι που έκλεισε τα μάτια της εδώ λοιπόν βλέπετε ότι άλλη μορφή εγγύησης είναι ακριβώς αυτό το οποίο μόλις σας προείπα είναι το τάμα και αν θέλεις να κάνεις τάμα πραγματικά που θα ικανοποιήσει τον Θεό και εσένα θα σε βοηθήσει τότε κάνε όπως σας είπα τάμα τη διόρθωσή σου τη βελτίωσή σου την πνευματική σου κατάρτιση βρέσαι τον εαυτό σου με τη βοήθεια του πνευματικού σου τα λάθη σου, τις αδυναμίες σου, τα εγκληματά σου μην τα ξεχνάτε για ρώτησες, μην τα ξεχνάτε δεν είστε καλές ούτε σας λείπει μια ευκούλα μόνο για να πανακοινωνήσετε δεν είστε καλές ο κάθε άνθρωπος έχει σακιά ολόκληρα από αμαρτίες που απλά εμείς δεν μας αρέσει να τα ανασκαλεύουμε γιατί βρωμάνε ψάχτε τα καλά, ανασκαλέψτε τα καλά, ας βρωμάνε βγαίνετε να εξομολογηθείτε καλά, καθαρά και μετά βάλε αρχή μετανία, όπως έλεγε ο Αβάς Ισόης, ο Άγιος Ισόης. Βάλε αρχή μετανία. Και ξεκίνα με καημό, ξεκίνα με δάκρυ, ξεκίνα με μετανιά, ξεκίνα αποφασιστικά και πέσε σε Θεέ μου, αφού εξομολογηθεί σωστά, «τις μεν όπιστεν τις της δέμπροστεν επεκτινόμενος», όπως έλεγε ο Απόστολος Παύλος. Τις με νόπιστεν επιλαγχανόμενοι, τις δεύρωστεν επεκτινόμενοι. Να προχωρήσουμε τώρα παρακάτω. Διότι θα δείτε και παρακάτω ότι ενώ νόμος έχει τονίσει ο Κύριος ότι το τάμα έχει μεγάλη βαρύτητα, θα δείτε ότι με λόγους παρακλητικούς και παρηγορητικούς προσπαθεί να μας ενδυναμώσει ούτως ώστε να πραγματοποιήσουμε το τάμα μας δεν μας το διαγράφει θα το δείτε και εδώ έχει μεγάλη σημασία εγγυήθηκες δεν στη διαγράφει την εγγύηση να σου πει άιτε συγχωρεμένος σβησμένα όλα ξεκίνα από την αρχή σου δίνει άντιση μπουλή. και σου λέει με ποιες προδιαγραφές θα συνεχίσεις για να πραγματοποιήσεις αυτό το οποίο έχει υποσχεθεί την εγγύηση που έχεις κάνει τι λέει λοιπόν ίστι λέει στον τρίτο, ήχο, στον τρίτο στίχο Ίστι μη εκλειόμενος παρόξινε δε και των φίλων σου ον ενεγγυήσω Τι σημαίνει αυτό Πρόσεξε λέει παιδί μου Σου έδειξα πόσο σοβαρό είναι το να κάνεις εγγυήσει, το να εγγυάσαι για τις ψυχές των άλλων αλλά πρόσεξε, είσαι μη εκλειόμενο. Δηλαδή, μην νομίσεις ότι επειδή ο άλλος είναι ασυνεπής, επειδή ο άλλος δεν βαδίζει σωστά, επειδή το βαπτιστήρι σου έχει πάρει το στραβό δρόμο, το κατάλαβες, το μαθες εβάφτισες εδώ και 20 χρόνια και 30 χρόνια και 40 χρόνια εβάφτισες ένα παιδί το είχε ξεχασμένο ήρθες εδώ σήμερα εχθέ, προχτές το περασμένο Σάββατο το, το πιο πριν Σάββατο και ήρθες και το έμαθε το θυμήθηκες και σου έδωσε ο Ιεροκήρυκας να καταλάβεις ότι αυτό που έκανες είναι πάρα πολύ σοβαρό ποιο είναι το αποτέλεσμα μην απογοητεύεσαι είστε μη εκλειώμενοι μην απογοητεύεσαι υπάρχει λύση και ποια είναι η λύση το λέει παρακάτω παρόξινε δε και των φίλων σου όνεν εγγυήσω πιάσε αυτό το παιδάκι το οποίο βάπτισες. πήγαινε με ταπεινή διάθεση στην οικογένειά του άμα ακόμα είναι Μικρό το παιδί και πιάσε το γονιό του, πιάσε τη μάνα του, πιάσε τον πατέρα του. Πήγαινε σε αυτό το ίδιο το παιδί άμα είναι πλέον μεγάλο, ας είναι 20, ας είναι 25, ας είναι 30. Και πες το παιδί μου, εγώ είμαι η Νουνάς. Δυστυχώς σε είχα ξεχάσει, σε είχα αμελήσει. Εγώ είμαι αυτή που σε βάφτισα. Εγώ είμαι αυτή, είμαι αυτός ο οποίος έδωσα λόγο φρικτό ενώπιον του Θεού. Και δυστυχώς μετά από 40 χρόνια ήρθε ένας ιεροκήρυκας και μου τον θύμισε το λόγο αυτό. Και τώρα ήρθε να σε διδάξω, παιδάκι. Μην προεξοφλείς ότι θα σου συμπεριφερθεί αφρεβώς. Μην προεξοφλείς ότι θα σε διώξει θα με πετάξει με τις κλωτσιέ μη προδιαγράφεις αυτό που δεν ξέρεις γιατί μπορεί εκείνη την ώρα που θα το πλησιάσεις να του ανοίξει ο Κύριος την καρδιά και εκείνο και να σου πει βρέ Νούνα με βρίσκεις σε πολύ δύσκολη θέση ήρθες να με σώσεις, ο Θεός έστειλε κάτσε να μου μη τι έμαθες για φαντάσου να πέσεις σε μια τέτοια περίπτωση για φαντάσου το βαφτιστήρι σου που έχει να σε δει 30 χρόνια να πας και να του χτυπής την πόρτα την ώρα που κινδυνεύει. Την ώρα που είναι έτοιμο να βγάλει το περίστροφο και να τυλάξει τα μυαλά του από ένα πρόβλημα το οποίο το απασχολεί. Για φαντάσου. Την ώρα που είναι αποφασισμένο να περάσει τη θηλιά και να κρεμαστεί από το τάμπι του σπιτιού για φαντάσου εκείνη τη στιγμή να σε στείλει εσένα ο Θεό να πάει να του χτυπήσει την πόρτα και να του δώσει τη λύση που πρέπει <Τι> τότε. Θέλω να σου πω: Τότε τι θα γίνει, Θα σου πω: Τότε άστα κομποσκένια, άστα προσευχέ. Ναι, άστα προσευχέ. Άστα κομποσκένια, άστα θυμιστίε. Έσαι μια ψυχή. Έσαι μια ψυχή. υπερβολή βεβαίως αυτό όχι την προσευχή σου να την κάνεις και την νηστεία σου να την κάνεις αλλά θέλω να πω ότι μπροστά σε αυτό που έγινε τύφλα να έχει και η και η προσευχή και ό,τι άλλα κάνουμε τα οποία όμως είναι ανούσια πολλές φορές Έστως μια ψυχή εγκλίτωσες έναν άνθρωπο από το θένατο τι λέει παρακάτω σας παρακαλώ την πόρτα για να, να έχουμε τώρα έτσι και παρακάτω προσπαθώντας να μας δώσει τη σημασία που πρέπει για τα τάματα για τι εγγυήσει για τα βαφτιστήρια μας για τους ανθρώπους για τους οποίους εγκυόμεθα πολλές φορές τι λέει μη ύπνων σίς οφθαλμής μη δε επινιστάξεις σίς βλεπάρεις λέει στο στίχο τέταρτο να σε τρώει η αγωνία λέει τι γίνεται το βαφτιστήρι σου. Ή αν ξέρεις παράδειγμα ότι το παιδί σου έχει καρκίνο και από ώρα σε ώρα πεθαίνει μπορείς να πανακοιμηθείς ήσυχος στο σπιτάκι σου. Μπορείς. Δεν μπορείς. Αγωνιάς. Μήπως είναι σήμερα απόψε τη νύχτα μήπως θα φύγει Εάν ξέρει Μήπως εγώ πρέπει να στέκομαι στο πλάι του. Μήπως και απο ωρα σε ωρα πεθαινει μπορεις να πανακοιμηθεις ήσυχο στο σπιτακι σου μπορεις δεν μπορεις αγωνιας μηπως ειναι σημερα αποψε κάτι. Δεν σε αφήνει η αγωνία. Θες να είσαι συνέχεια δίπλα Του, εκεί κοντά Του, να Του συμπαρίστασε, να ακούσεις μέχρι και την τελευταία Του πνοή να φύγει. Έτσι λέει εδώ ο Κύριος, όταν ξέρεις ότι έχει εγγυηθεί σε κάποιον για κάποιον, η αγωνία σου για την ψυχή σου, αλλά και για την ψυχή Του, να μη σε αφήνει να ησυχάσεις. Μη επεινιστάξεις μη δώσει ύπνον σεις οφθαλμής και μη επινιστάξεις σεις βλεφάρις σαν αυτόν τον άνθρωπο που σας ανέφερα προκαιρού αυτόν που θα του έπαιρνε η τράπεζα το σπίτι και του το πήρε τελικά η τράπεζα το σπίτι που χρωστούσε εκατό εκατομμύρια στην τράπεζα ο οποίος όταν τον είδα μου λέει Παπούλη, έχω να κοιμηθώ μια εβδομάδα πάνω να κοιμηθώ λίγο, βλέπω εφιάλτη, πετάγω, βλέπω να με κυνηγούν, βλέπω να μου βγάζουν περίστροφα, βλέπω, βλέπω, βλέπω, βλέπω, βλέπω, βλέπω, να απειλείται η ζωή μου, βλέπω ένα σωρό, εφιάλτες, έτσι να βλέπεις εφιάλτες, εάν έχεις εγγυηθεί για ψυχές άλλων ανθρώπων. Έτσι να βλέπεις εφιάλτες, εάν έχεις κάνει τάματα μην κοιμάσαι. Σας είπα, όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Έχεις κάνει τάμα, φύγε τώρα, τώρα απόψη, γιατί δεν ξέρεις αύριο αν θα ξημερωθείς. Μη φύγεις χρεωμένος. Μη φύγεις χρεωμένος. Και αν φύγεις χρεωμένος, αφήστε να μην σας επαναλάβω τα ίδια μη σας επαναλάβω αυτό που είδε ο, ευλο... ο Γέροντας εκείνος του... που εγγυήθηκε για τον Ευλόγιο μην σα το υπερθυμίσω γιατί είναι πολύ χαρακτηριστικός ο τρόπος με τον οποίο θα πληρώσουμε πολύ χαρακτηριστικός αλλά και πολύ οδηγυρός πολύ οδηγυρός βλέπετε τα τάματα ξεπληρώνονται με κόλαση τίποτε άλλο Εάν δεν το πραγματοποιείς, είσαι, έχεις κόλαση; Γι' αυτό όπως έρχονται μερικοί μετά από αυτά τα κηρύγματα που κάναμε, έρχονται τώρα μερικοί και μου λένε παππούλια από κάποια τάματα. Ο, ο, ο. Θυμήσου τα όλα. Όλα, όλα, όλα, όλα. Όσα βάλε το κεφάλι σου κάτω, δεν ξέρω τι θα κάνεις. Βάλε το μυαλό σου, σπάς το το μυαλό σου, κοίταξε να τα θυμηθείς όλα και άλλο να μου πει. Να σε κατευθύνω, να πα να το πραγματοποιήσεις όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Και αν λέει δεν αποκοιμηθεί ήσυχος αλλά το έχεις πάντα στο μυαλό σου και το τριβελίζεις και το τάμα σου και την εγγύησή σου και την υπόσχεση που έχεις δώσει τον θεών και όλα αυτά τότε τι θα γίνει λέει σώζει λέει στο πέντε στίχο ή να σώζει ώσπερ δωρκάς εκ βρόχων και ώσπερ όρνεων εκ παγίδος <Κι> το έχεις τι λέει το ζαρκάδι όταν το πιάνει η να σωζει ω δωρκας εκ και ω ορνεων εκ παγιδος το έχεις δει μερικές φορές δείχνει εκεί η τηλεόραση από κάτι τέτοια ντοκιμαντέρ όπως λέγονται δείχνει κάποια ζώα άγλια εκεί όταν πέφτουν στο δόκανο του κυνηγού που πιάνεται το ζαρκαδι οταν το πιανει η παγιδα το εχεις δει; μερικες φορες δειχνει εκει η τηλεοραση απο κατι τετοια ντοκιμαντερ οπως λεγονται δειχνει καποια ζωα άγρια εκει οταν πεφτουν στο δοκανο του κυνηγου που πιανεται το ποδι του. Αγωνιούν, πέφτουν κάτω, κυλιώνται, στριφογυρίζουν και άμα απαλλαγεί το πόδι τους ξεπιαστεί από το δόκανο και με μισό πόδι τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν, τρέχουν. να γλυφώσουν, να φύγουν μακριά με μισό πόδι Αυτή η αγωνία λένε να σε τρώει με, το, με την εγγύηση που έδωσες, με το τάμα που έκανες Έπεσε σε παγίδα, μας το είπε και παραπάνω, το, το ακούσαμε και το διαβάσαμε πριν από δυο κηρύγματα Έπεσε σε παγίδα, επιάστηκε το πόδι σου, σε κρατάει ο διάολος τώρα από εκεί, από το πόδι, κάτω Κοίτα να ξεπιαστείς, κοίτα να, να, να, να πραγματοποιήσεις αυτά τα οποία υποσχέθηκες και μετά φύγε, φύγε, φύγε, φύγε, τρέχα, τρέχα, τρέχα κοντά στη χάρη του Θεού φύγε και το πάθημα να σου γίνει μάθημα Όπω λέει, να, ή να σώζει ως περδορκάς εκ και ως περόρνεων εκ Έχει έχεις δει το πουλί, το πουλί που πέφτει σε καμιά παγίδα στις πουλοπαγίδες που λέγουν οι, οι η κυνηγοί και όταν καταφέρει και ξεφύγει σπάνιο πράγματα μερικά αχριοπούλια έτσι απάνω στη μανία τους μπορεί να ξεφύγουν. Το βλέπεις και διασχίζει μετά. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Δεν σταματάει. Μπορεί να πετάει για μισή ώρα, για μία ώρα, δύο ώρες τόσο τρόμο πέρασε που δεν σταματάει. Πάει να ξαφανιστεί να απομακρυνθεί όσο το δυνατόν περισσότερο από εκεί που του είχε στυμμένη την παγίδα ο κυνηγός. Έτσι κι εσύ έστω και καθυστερημένα που το μάθες, έστω και καθυστερημένα που το εδιδάφτηκες που το άκουσες από μένα τον αμαρτωλό που με έστειλε ο Θεός εδώ σε εσάς κοίταξε στη συνέχεια να σου γίνει μάθημα. Ο τρόμο που πέρασες γιατί περνάλε τρόμο, μου το λένε οι άνθρωποι. Μου λέει να σου πω, λέει, μου λέει κάποιος, και με έκανε και γέλαγα. Λέει να σου πω, λέει, με έχει κατατρομάξει, λέμε τα κηρύγματα σου. Με έχει κάνει και φοβάμαι. Δεν, δεν θέλω να έρχομαι, λέει τα κηρύγματα σου, γιατί φοβάμαι. Λέει, γιατί φοβάσαι. Δεν ξέρω, μου λέει, έρχομαι στο κήρυγμα, λέει, και όταν ακούω κάτι τέτοιο, τρέμω, μου λέει, τρέμω. Και τώρα λέει, μου άγγισες άλλε, λέει, άλλε. Άνοι, α, α, άλλες φωτιές μου άναψες μέσα μου. Πού να τρέξω εγώ, τώρα να βρω, λέει, τα, τα, τα, τα βαφτιστήρια μου. Να πάω να τα βρεις τα βαφτιστήρια σου. Να πάει να τα ψάξει τα βαφτιστήρια σου. Να πάει να ζητήσεις, τα αναζητήσει τα βαφτιστήρια σου. Δεν το ξέρε. Το έμαθες όμως τώρα. Γι αυτό και τώρα που το έμαθες, κοίταξε, να διορθώσεις τα πράγματα διότι εγγύς στο τέλος, ουκ είδατε, είδατε τι λέει ο Κύριος, ουκ είδατε την ώρα ενεί ο Υιός του ανθρώπου έρχεται. Ούτε την ώρα ξέρεις που θα έρθει ο Υιός του ανθρώπου για να κρίνει τον κόσμο, αλλά ούτε και ξέρεις και την ώρα που εσύ θα φύγεις και θα πας ενώπιον του κρυτού για να απολογηθείς για τα έργα. Δεν την αυτή την ώρα. Και επομένω λοιπόν Αφού δεν την ξέρεις, κοίταξε να είσαι πάντοτε έτοιμος, να έχεις εξοπλίσει τα πάντα εδώ, να μην βρεθείς και να μην βρεθώ κι εγώ τα λέμερος χρεωμένη απέναντι στον Θεόν. και οπότε η απολογία μου θα είναι αυτό που λέει ο Γερόσκησος τόμος: Ο απολογία λέει μη ωφελούσα τον λαλούδα. Ο απολογία μη ωφελούσα τον λ όλη λέει εκείνη η απολογία που δεν θα έχει να με ωφελήσει σε τίποτα τι να τον πίσω τον Κύριο πλέον αφού είμαι χρεωμένος ο απολογία μη ωφελούσα τον Λαλούντα να είστε καλά αγαπητοί μου αδερφοί τελειώνουμε σε αυτό το, θέ, σε αυτό το, το σημείο και αν θέλει ο Κύριος το ερχόμενο Σάββατο και πάλι από το ίδιο αυτό βήμα θα συνεχίσουμε την ερμηνεία των παρεμιών του έξω κεφαλαίου